Ρέδιον ο τείχος έχει Έχει φωνή. Καλώς ήρθατε, καλή σα ημέρα καλώ ήρθατε στο ραδιόφωνο τοίχο Όσοι ακόμη έχετε την υπομονή να μας ακούτε Και είσαστε εκεί στους κομπιούτερες Στην ε, ζέστη ίσως Μακάρι να είσαστε σε τίποτα δροσερά μέρη Αλλά δεν το φαντάζομαι, δεν το νομίζω Καλημέρα λοιπόν από μα εδώ του Γέννου Αζάρου, του συνεργάτες όλους, σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι στους κομπιούτερς από την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, την Κουμουτινή, την Κατερίνη, την Άωσα, τη Βέβια, την Πτωμαρίδα, την ΕΜΕΑ και την Εμαία, εκεί στην Πολοπόνησο, την Καλαμάτα, τη Μυθυρήνη. Καλώ το φίλο το Δημήτρη και από το πέραμα. Άσε καλά, καλώ ήρθες στην παρέα. Τελικά από αποδεικνύεται, φίλε και φίλοι, αυτό ο λαό όχι μόνο έχει εντοχέ, αλλά <laughs> τελικά εδώ και πάρα πολύ καιρό τι λαός είμαστε. Είμαστε πραγματικά. Ένα λαός ο οποίος μπορεί να αντέξει τα πάντα να χαίρεται με τα πάντα και υπάρχει και μια μειοψηφία η κτρή μειοψηφία, η οποία υποφέρει με όλα αυτά που γίνεται φαίνεται είναι οι βλάκε της παρέας οι οποίοι ούτως ή αλλαίως υπέφεραν με όλες τις καταστάσεις βλέποντα αυτά που γίνονται γύρω τους το φαντάζομαι ότι όσοι διαβάζετε και την εφημερίδα μας η οποία ο θα σας έχει και πλήξεις το αφήνουμε αυτό θα είδατε την είδηση το ρεπορτάζ για τον άνθρωπο ο οποίος απειλούσε να αυτοπερποληθεί έξω από το Μέγαρο από το Μέγαρο που συναγελάζεται ο Τσίπρας με την παρέα του που διοικεί ο, με, ο Μέγας ο βασιλιάς τη Ελλάδα πως τον είπε η Ντάι Βέλτ πέρα. κυρίες μου και κύριοι είναι η μοναδική θα έλεγα για τον εξευθελισμό της δημοκρατίας που καταλήθηκε με την ψήφιση της παράδοσης της χώρας στους δανειστές. Μετά την ψηφοφορία λοιπόν που έγινε εκεί πέρα μέσα στο χειροτροφείο όπου παίξαν το θέατρο αυτοί που το παίξανε ένα Έλληνα απειλούσαν να αυτοπερπολιθεί διαμαρτυρόμενος για την κατάδια προσέξτε του κοινοβουλευτικού συστήματος έξω από το μέγαρο έξω το μέγαρο του τραπεζίτη που αφού έφαγε τον άμπακο το χάρισε στην Ελλάδα για να, να μπαίνουν μέσα και να παίρνουν τα πρωινά τους οι τσιτροπαρέες λοιπόν και φυσικά τον σελάβανε τον άνθρωπο έφαγε και τις, τα μπουκέτα εκεί της ζωής του και όπως καταλαβαίνεις τα με μελάνια, τα κίτρινα μελάνια, τα πράσινα μελάνια ανάλογα με τα συμφέροντά τους θα τον βγάλουν ψυχοπαθή, θα τον βγάλουν ψυχικά διαταραγμένο, θα τον πούνε εθνικιστή, θα τον πούνε ξεφθυλισμένο. Λοιπόν υπάρχει και ένα βίντεο ανεβασμένο εκεί στην εφημερίδα στον τοίχο. Ε, όσοι θέλετε μπορείτε να το δείτε. Και βλέποντας απλά αυτό το βίντεο θα διαπιστώσετε όχι αγώ ότι ο άνθρωπος έχει σώα στα φρένας του. Ε, αλλά... Είναι μια χαρά άνθρωπος και πήρε προσωπικά την αντίσταση πάνω Ή, απλά επιβεβαιωνόμαστε λέγοντας ότι οι αντιστάσει πια θα είναι προσωπικές στην Ελλάδα. Διότι οι ομάδες, οι ομαδούλες και όλα αυτά δεν παίζουν τίποτα άλλο από τον... Ε, το ρόλο του εργαλείου του συστήματος όπου τους μπουκώνουν εκεί με τίποτα φράγκα και τους οδηγούν εκεί που θέλουν. <laughs> Κάναμε και ένα λαθάκι στο κείμενο ε, ε, ε, συγγνώμη αλλά αυτά γράφονται γρήγορα ε, και στο τέλος που λέει έχει σόρας, τα φρένα του ε, ε, ε, καταλαβαίνετε τα φρένα του σόρα του πάντροπος δεν έπρεπε τίποτε. αυτά λοιπόν α, που λέτε ε, κυρίες μου και κύριοι αυτό ο άνθρωπο λοιπόν άφησε και ένα γράμμα στο οποίο έδωσε ένα γράμμα εκεί, το οποίο λέει ότι η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκοβλου εκμηδένει σε κυριολεκτικά τη δυνατότητα επιβίωσή μου που στηριζόταν σε μια αξιοπρεπή σύνταξη που επί 35 χρόνια, προσέξτε, εγώ μόνο χωρί την ενίσχυση του κράτου πλήρωνε για αυτή. Είναι ένα από του εκατοντάδε ανθρώπου, χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι είχαν κάνει. Την συμφωνία με αυτό το αποχαλούμενο κράτος. Με διακόψη αρχισυντάκτηρη και καλά η Δηλαδή το γράμμα που διαβάζω είναι του Χρήστοδα, το θυμόσαστε που είχε αυτοκτονήσει. Αλλά τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, καλά έκανε αυτή η συντάκτρια και με διάκοψε, αυτό είναι ο ρόλο τη, καταλαβαίνει τι έχει να τραβήξει τρίφωνα. Λοιπόν, α, οπότε, κυρία μου και κυρία μου, το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι έτσι μεμονωμένα, όπω θα αντιστεχόμαστε κάποιοι, καταλαβαίνετε ότι η απόφασή μα είναι να τραβήξουμε το μοναχικό δρόμο, κουβαλώντας τους χαρακτηρισμούς τους οποίους θα μας βάλουν, θα μας ρίχνουν συνέχεια κουβαλώντας λοιπόν τους χαρακτηρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα ο φίλος ο Κώστας και μας κάνει μια διόρθωση θυμείτε να λέγεται D-Welt και όχι D-Welt Κώστα μου, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε για τα γερμανικά, εξάλλου με τον Βασίλη, ξεκινήσαμε με το λέγοντας μεταξύ μας "Good Morgen, το λέμε σωστά αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν θα περάσουμε τα γερμανικά ως μετρική μας γλώσσα. Ευχαριστώ πάντα για την επικοινωνία, να είσαι καλά Κώστα μου. Λοιπόν και το ερώτημα λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, είναι δεν ξέρω αν είναι ερώτημα ή αν το αισθάνεστε. Αν αισθάνεστε και εσεί αυτή τη ζούρια, την τη, τη τρέλα η οποία επικρατεί. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Συνάντηση στη συνάντηση, επιτροπέ παραεπιτροπέ, κεντρικέ επιτροπέ, κόμματα, κοινοβουλευτικέ ομάδε, όλοι μαζόχνονται μεταξύ του. Όλοι συζητάνε μεταξύ του, μοιράζονται τα παντισπάνια του και στα παπάρια του κυριολεκτικά για να το λέμε έτσι λαϊκά. Το τι συμβαίνει γύρω του. Συναντιούνται σήμερα. Του προσκάλεσε λέει, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Η πολιτική αρχηγοί λέει για να συμφωνήσουν. Κατάλαβε τι, κύριε Διαώδε. Εν η Απονία εξή. Οι αποφάσει παίρνονται στι Βρυξέλλε. Οι διαταγέ δίνονται από τι Βρυξέλλε. Οι συγκεντρώσει γίνονται στον πρόεδρο για να αποφασίσουν. Ε, να, μάλλον, να πάρουν τις τι εντολέ. Τη βουλή αυτή για εκεί που τσαμπουνάνε και άλλοι δεν Δείχνουν μέχρι τι 5 η ώρα το πρωί. Οποκιμούνται στα έδρανα. Σαν τη Σαύρας εκεί στο Ανησιά Καλαπάγκος. Τι διάολο τι θέλω να κάνω με αυτή τη βουλή. Τι διάολο τι θέλω με αυτή τη βουλή. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία η κυρία μου η κυρία μου στο διαδίκτυο. <laughs> δεν έχω δυστυχώς εικόνα να μου πεις γιατί δεν τη βάζεις στον τοίχο. Γιατί ξέρεις χρειάζεται να γράψω πολλά πράγματα και καμιά φορά κρατάω την πένα μου. Λοιπόν, α, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο όπου το άτομο ποιο περπατάει στα δύο πόδια και παίζει τον πρωθυπουργέβαντα στην Ελλάδα, πήγε να καταθέσει στεφώνια εκεί στο πάρκο της ελευθερίας, πρόεδρε να ουσβιτς της Χούντας. Λοιπόν, στο Μουστακλή του κάνει ένα του Μουστακλή. Το, το η φωτογραφία είναι τρομεγμένη από πίσω, πήγε κατ στεφάνιο, ο και κατέθεση στεφάνιο άνθρωπο. Και όποιο και αυτή τη φωτογραφία, θα ήθελα πραγματικά να μου στείλει ένα σημείωμα, να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει, να με, να με επιβεβαιώσει, ότι αυτή η στάση σώματο, καταρχά αν είναι ικανή να πάρει απόφαση, γιατί όχι για τη ζωή του. Αν είναι μια απόλυτη απόφαση τι θα φάει το μεσημέρι. Αλλά αυτή η στάση σώματο ανδεικνύει σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και σε όλου του ανθρώπου οι οποίοι κατακρεουργήθηκαν, οι οποίοι βασανίστηκαν άγρια την περίοδο τη Χούντα. Πραγματικά αναζητήστε αυτή τη φωτογραφία στο διαδίκτυο. Είναι τραβηγμένη από πίσω. Πίσω και πλάγια. Και, και όχι, δεν εκπλαγείτε απλώς. θα εκπλαγείτε απλώ. Θα συγχαθείτε την ώρα που γεννηθήκατε κυριολεκτικά. Με το πού καταντήσαμε, με το πού καταντήσαμε, κυριολεκτικά, με το πού καταντήσαμε. <συσίλιο> Α, καλώ το χάρι. Ο Χάρης άκουσε το μα του Κώστα και έχει επαναστατική διάθεση. Γι' αυτό θα πει καλή νοημέρα. Καλή, καλή ημέρα, ημέρα. Χάρη και χάρη. Την κάναμε την επανάσταση και σήμερα απέναντι στου ε, ε, Γερμανού λοιπόν αυτά αναζητήστε τη φωτογραφία εκείνοι λοιπόν που πήγανε να κάνουν αυτή την παράτα, την δίθεν για να αποδώσουν φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους συναντήθηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλ διό διότι οι, οι ήρωε του τελευταίου καιρού των τελευταίων καιρών κυρία μου και κυριά μου είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Γιάννης ο Μπαρουφάκης αυτά τα πρόσωπα στην Ελλάδα το τσακαδότο και άλλα τέτοια εκεί συναντήθηκαν λοιπόν ο κύριο Τσίπρα με τα τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπου κυρία μου και κυρία μου, οι εναγκαλισμοί και τα ρουφηφτά φιλιά στι μαγουλάρε έδειξε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ του. Η, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα παίζει το ρόλο του αδέκα του αριστερού, ρε παιδί μου, για να μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάζεται να υπογράψει υποταγή για να σώσει του Έλληνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου. Φυσικά δεν έχει τέλος. Η δήλωση της κυρίας Ζωής μετά τη συνάντηση με τον Αλέξη εκεί στο πάρκο όπου έχει πέσει πολύ ξύλο, πολύ αίμα και πολύ βάιγκος πώς να σας το πω είναι η εξή. Προσέξτε τι δήλωσε η Αδέκαστος αριστερά. Αριστερή, αριστερή ναι. Είναι αδιαπραγμάτευτη η κοινή στράτευση του Πρωθυπουργού και η δική μου στην υπηρέτηση των συμφερόντων του λαού και σε τέτοιες στιγμές όπου δοκιμάζονται οι θεσμικές εκπροσωπήσεις και οι πολιτικές τοποθετήσει. Είναι άξια τέκνα, άξιοι απόγονοι του Κύρκου άπαντες. Λέμε, λέμε, λέμε και δεν λέμε τίποτε. Το δυστύχημα, κυρία μου και κυρία μου, είναι ότι από του ΠΑΣΟΚ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γίνανε εξουσία και περάσανε τις αέναιες συζητήσεις τους, χορτασμένη μια ζωή στη διακυβέρνηση της χώρας, με αποτέλεσμα να κάνουν τρισχυρότερα πράγματα από τον ορατό ταξικό εχθρό που είχες 70 χρόνια τώρα, το παρακράτος της δεξιοπράσινης στρούγκας, το οποίο έγινε ροζ στρούγκα αυτή τη στιγμή είναι άξιοι οι απόγονοι του λέμε, λέμε, λέμε, λέμε λέμε, λέμε και δεν εννοούμε τίποτε διότι γι' αυτός το μεγάλο ερώτημα το μεγάλο ερώτημα τη ζωή της φιλοσοφικής ε, αναζήτησης αν ο Τσέγκεβάρα είχε ελιά στο δεξί όχι ή όχι, δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Αυτέ ήταν οι συζητήσει που κάναν, αυτέ είναι οι συζητήσει που κάνουν αυτή τη στιγμή, κυρία μου και κυρία μου, με κόσμο στον πάτο του και άλλα. Με κόσμο ο οποίο δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο. Με κόσμο ο οποίο ψάχνει φάρμακα. Με κόσμο ο οποίο λιώνει για τα 50 ευρώ στα ATM. Με κόσμο ο οποίο υποφέρει πραγματικά και δεν δίνει δεκαράκι τσακιστό κανένας από αυτούς, από αυτούς, αρκεί να έχει το cheese του να το τρώει στα έδρανα του χειροτροφίου όπως σκεύουν τα γελάδια όταν τους βάζουν τροφή και όταν είναι μαντρωμένα, έτσι έσκυψε λοιπόν και ο εθνοπατέρας να φάει το cheesecake του, διότι ήταν μαθημένος απ' το χωριό του. Αυτός δεν βίζαινε το βιζί της μάνας του, βίζαινε το cheese Γι' αυτό έγινε να πούμε άγαλμα ο Σονούπου μοδέλος έγινε αυτή είναι κυρία μου και κυρία μου δεν αλλάζει τίποτε αντίθετα έχοντας όλη την κατάσταση με το, με το μέρος τους διότι είναι ανύπαρκτη αντιπολίτευση δεν υπάρχει αντιπολίτευση εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις σαν του ανθρώπου που συνέλαβαν στο μέλλαρο του Μπάξινα κάνουμε τα χειρότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να φανταστεί και ο πιο, το πιο άρρωστο μυαλό σε αυτή τη χώρα. Όταν σου στέλνει μπράβο ο εχθρό, αυτό ο πούς φάζει τους του οι οποίοι εντάξει καμία αντίληψη σε ψηφίσαμε δεν, δεν αντιλεύω Λοιπόν, ο Μέσο στέλνει μπράβο κάτι άσχημο. Κάτι πάει στραβά στη στο βασίλειο εδώ τη Δανειμαρκία. Τα μπράβο λοιπόν προ του βουλευτέ τη Ελληνική Βουλή στέλνει ποιο άλλο ο γιατί ψήφισαν άραν άραν τα προαπαιτούμενα. Εξέφρασε την ικανοποίησή τη η Κομισιόν και στέλνει τα συγχαρητήριά τη στου εθνόδουλου. Ρεθνοπατέρες οι οποίοι με αριστερό πρόσημο αυτή τη φορά ανεφώνησαν ναι σε όλα». Δεν ξέρω αν πήρε το αυτί σας ότι τα... Τα... τα έσοδα δεν πάνε και πολύ καλά λέει και θα απαιτήσουν μία προαπαιτούμενα για ένα έτσι άλλο ένα δανειάκι ε... Μια βδομάδα 10 ημερών οπότε θα έχουμε καινούργια τέτοια παρτίδα με μια σε όλα. Οπότε για να το δώσουμε αυτό το πακετάκι, ακόμα είναι πέντε ή δύο σε ένα τίποτα. Κάτι είναι. Θέλουμε αρχέ Αυγούστου να περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο είναι. Ε, της ιδίας της κατασκευής και ο γκυλοτίνα για τους αγρότες καθώς φυσικά και η αύξηση στο επιτόκιο για όσους είναι ή θα μπουν στι 100 δόσεις για τα χρέη σε δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία. Όπως βλέπετε, όπως διαπιστώνετε. Ακούτε ειδήσεις οι οποίες ε, ε, ε, απεργάζονται το καλό σα, μόνο το καλό σα, τίποτε άλλο. Τη ζωή, δηλαδή η, τη κοινωνική δικαιοσύνη, ε, δεν βρίσκω άλλε λέξεις να χαρακτηρίσω τις ειδήσει οι οποίε καθημερινά βγαίνουν. Φυσικά, όπω έχουμε μεταξαναείπει, άλλε ειδήσει έπρεπε να βγαίνουν από τα ανεξάρτητα. <Τι εξάρτητα> ναι τράβαμε και ασκλέω μέσα μαζική εξαφλίωση και φυσικά σα προτρέπω για μία ακόμη φορά χωρί να θέλω να βλογήσω τα γένια μα ότι ανεξάρτητο ρεπορτάζ φτάνουν τα παιδιά του τείχου. Μπορείτε να τα διαβάσετε και επίση διαβάζοντα τα ρεπορτάζ με στη θεία πάντα ακλόνητα και ατράνταχτα μπορείτε να ξέρετε τι θα συμβεί και σε μία εβδομάδα και σε δύο εβδομάδε και σε ένα μήνα και σε δύο μήνε και σε τρει μήνε. Επανέρχομαι όπω χθε λέγοντα. Ωτι στι 13 αν θυμάμαι, Απριλίου το ρεπορτάζ τη Μαρία της Τσολακίδη επιβεβαιώθηκε απόλυτα μερικαιρέα για την ε, τροπή που πήραμε τα πράγματα και για το τι θα γινόταν στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι. <Συσχερ> το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, κυρία μου και κυρία μου, κάνει μου δεν έχει αποφασίσει αν θα στήρει ακόμη δικό του εκπρόσωπο με την τρόικα που έρχεται, με την κυρία αυτή να πούμε πουτανέσκο όπω τη λένε και τους άλλους και κάνει μοτρά για να θα συμμετέχει στον έλεγχο τη δανειοδότησης τη Ελλάδα και ζητάει πάντα πολύ απλά κάτι ψηλά μωρέ επιπλέον ψήφιση προαπαιτήμενων Έλεγχο της Τρόικα να μπαίνει η Τρόικα, δηλαδή, μέσα στα Υπουργεία, τι ε, θα κάνει η Τρόικα. Πουτάνα είναι να πάει στην ΟΓΟ Αθηνάς, εκεί, σε καρ' ένα ξενοδοχείο. Ο Τσίπρας, ε, λοιπόν, έστειλε πρόσκληση, εξέρω, εκμείω, με συγχωρείτε, στο Διεθνές Μονομισματικό Ταμείο, παρακαλώντας τον να στείλει τη... Ρουμάνα εκπρόσωπο για να, να, να μα ελέγχει. Ε, ναι. Έλα, πάρει Ρουμάνα. Έλα, νο μο κοπέλα μου να μα ελέγξει και εσύ να Έχουν περάσει πουτσαράδε από αυτή τη χώρα, κυρία μου και κυρία μου. Πάρα πολύ. Το δυστύχημα με αυτή τη χώρα είναι ότι μπορεί να ήταν σκλαβωμένη για χρόνια, ξέρω εγώ, αιώνε και τα λιμπάν και τα λιμπάν, και όταν αποφάσιζε να ελευθερωθεί η ελευθερία της κάθε η αρχική, τρεις, τέσσερις, πέντε, βαριά, έξι μέρες όπως στην περίοδο του 45-46 όπου πάνω στη βδομάδα άλλοι βάλεσαν με τα καήκια οι παπανδρέιδες και η παρέα του από την Αιγύπτο έτσι γίνεται κυρία μου και κυρία μου Λέπουμε να ξεσκίσθεις εσύ, τσοπ, κατάγεται από τη γωνία ο <Συλίου> Το ίδιο προβλέπουμε ότι θα γίνει και <Συλίου> μελλοντικά. <Συλίου> Διότι όσο και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, όσο και αν έχουν αλλάξει... Οι πόλεμοι, από πόλεμι με σφαίρες γίνανε με λεφτά, οι πόλεμοι διεξάγονται στο διαδίκτυο και άλλα τέτοια. Όσο και να έχουν αλλάξει τα πράγματα, κάπως έτσι θα γίνει και η καινούργια ιστορία όταν κάποτε θελήσει να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Αλλά αυτό συμειώστε το ότι τσόπ θα πεταχτεί ο Μαυροκουράτος, ο Σωτήρας πάντα. Σε στο... αυτή την είδηση, ε, διότι πραγματικά αξίζει τον κόπο ε, να τα μαθαίνουμε αυτά. Θα μου πει ποιο θα τα φωνάξει. Εμεί από εδώ. Κύριε, από τα μεγαλύτερα κεφάλια χωρών τη Ευρώπη, που υποστηρίζουν την Ομοσπονδία τη Ευρώπη, γράψαν ένα κοινό άρθρο στη Λιμπερασιόν. Και εκεί αποδεικνύεται το εξή απλό, πω η ελληνική κυβέρνηση, με την ψήφιση των προαπαιτούμενων, δεν έκανα την αρχή για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αλλά έδωσε την κυριαρχία της με την έννοια της υποταγής στον εξουσιαστή. Τόσο απλά, κυρία μου και κυριέ μου, τα μέτρα που ψήφισαν λοιπόν η Ελληνική Βουλή θεσμοθετούν προτεκτοράτο μέσα στην ευρώπη. ΕΕ. Αυτό μας αναλύουν τρεις φιλόσοφοι, όπου ε, γράψανε ένα άρθρο εκεί στην ε, στη Λιμπερασιόν είναι ο Γάλλος ο Ετιέν Μπαλιμπάρ ο Ιταλός Άντρο Μεζάντρα και ο Γερμανός Φρίγντερ Οτογγουόλφ Ακόμη δηλαδή και φιλόσοφοι που η ιδεολογία του είναι ε, Ενωμένη Ευρώπη και ξερό ψωμί παντεσπάνοι βέβαια για αυτούς πάντα σου αναλύουν με άρθρα τους ότι πια οι ενέργειες τις οποίε έκανε η αριστερά κυβέρνηση του Τσίπρα έκαναν ολοκληρωτικά προτεκτοράτο εκτοράτο στην αποκαλούμενη μέχρι τώρα Ελλάδα. Βέβρα κυρία μου και κυρία μου εξευτελισμός και αριστερά δεν πάνε παρέα. Εξευθελισμός και αριστερά τη παρέα πάνε παρέα. Αυτό, ο, αυτό μας αποδεικνύει είναι ημέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Από τις τρεις τα ξημερώματα στριμώχνονταν στις ουρές των ATM στις τράπεζες οι άνθρωποι, γιατί λέει σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που μπορούν να πάρουν 300 ευρώ συσσωρευμένα αντί να στέκονται στην ουρά, στον τάλα ήλιο. Διότι με το κοντέρ και ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα και αν δεν τα πάρεις τώρα, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να τα πάρεις την άλλη εβδομάδα. Αυτά κυρία μου και κυρία μου συμβαίνουν την ώρα που με παράτες, με γεύματα, με εορτασμούς αυτής της δημοκρατίας όπως την κατάντησαν αυτοί συγκεντρώνονται στα εκοντήσιον τους, τρώνε τα παντεσπάνια τους, παίρνουν τους παχυλούς, τους μισθούς και υποτίθεται ότι κυβερνάνε, υποτίθεται ότι λύνουν προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο τους ψήφισε εξάλλου. Είναι η φύστα κανένα λόγο για τον οποίο του ψήφισε, Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Οπότε κυρία μου και κυρία μου, πάρτε απλά μια μεγάλη ηρωνία αυτό που συνέβη χθες στο πάρκο του Άουσβιτς της Χούντας το οποίο τώρα το λένε όπως είπαμε πάρκο ελευθερίας αυτή τη μεγάλη ηρωνία λοιπόν η οποία έγινε για την εκδήλωση για την πτώση της Χούντας του 74 και άλλα και να δηλώνει ο νέο Μακελάρης του ελληνικού λαού ο αποκαλούμενο Τσίπρας ότι οι αγώνες του λαού δεν θα πάνε χαμένοι. Καταλαβαίνετε τώρα λοιπόν γιατί, για ποιο λόγο αντιστάθηκε ας πούμε ο Μουστακλής στη Χούντα, για ποιο λόγο έτρωπαν ξύλο ότι ήταν στα ξερονίσια χιλιάδες άνθρωποι, για να έρθει ο Τσίπρας λοιπόν υπογράφοντα και μακελεύοντας τον ελληνικό λαό να δηλώνει ότι οι αγώνες του λαού δεν θα πάνε χαμένοι. Και φυσικά μια μέρα πριν στη Βουλή, στη Βουλή με συγχωρείτε, δίλωνε ότι πρέπει να επιλέξουμε την ηγεμονία της ΕΕ για να σωθούμε. Ένα καινούργιο άρθρο της Μαρίας της Τσολαγκίνη αναφέρεται λοιπόν στο πόσο γουστάρει ο υποτακτικό Τσίπρα στους Κυριά μου και κυριέ μου, δεν θα μπορούσαν αν δεν έβρισκαν τόσο υποτακτικούς να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Μην βάλουμε το ερώτημα πάλι, και τι κάνει ο λαός. Ο λαός θα το νιώσει στο πετσί του κάποια στιγμή. Μην νομίζετε ότι αυτοί οι οποίοι γούστοραν πούμε, την τουρκοκρατία ήτανε η πλειοψηφία του λαού. Όχι, η πλειοψηφία ήταν. Η πλειοψηφία του λαού θα το νιώσει στο πετσί της σε μικρόχρονικο διάστημα και φυσικά θα σκύψει το κεφάλι διότι δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώ όλο αυτό ο ξεκολιασμός ο οποίος όπως βλέπετε φουντώνει μέρα με τη μέρα θα πάει στην άκρη διότι δεν θα έχουν όρεξη να τον υποστηρίξουν πια. Έτσι λοιπόν κυριά μου και κυριέ μου είναι η εκδήλωση στην οποία Αναφέρθηκα και στην αρχή όπου σα είπα, ανατράξτε να βρείτε τη φωτογραφία τραβηγμένη πίσω και δεξιά, λίγο δεξιά, ενό σωματότυπου. Που θα προσβάλλω του πίφικε εάν α, α, τους, τον συγκρίνω αυτό το σωματότυπο με αυτού. Απλά η γλώσσα του σώματο για πολλού ανθρώπου δείχνει και το ποιόν του απέναντι. Εδώ ο απέναντι λοιπόν καταθέτει Στεφάνι, όπω σα προείπα, σε έναν ήρωα θα έλεγα τη αντίσταση εναντίον τη Χούντα και ο σωματότυπο του δείχνει ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση για το τι θα φάει το μεσημέρι. Όχι για να κυβερνήσει. Αφήνουμε το σεβασμό απέναντι στο πρόσωπο έτσι, και στο, στο ιστορικό γεγονό το οποίο έπρεπε να κοιμήσει καταθέτοντα τη Στεφάνια. Ο απόλυτο εχθρό του Τσίπρα και τη παρέα του κυρία μου και κυρίε μου, αλλά και τη. Ε, Τελικά Ηνωμένης Ευρώπης είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Ο λόγος μάλλον είναι για να τα πάρουν όλα αυτοί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Με σύμμαχο των Τζίπρα λοιπόν οι δανειστές, ό,τι έχει απομείνει από ιδιωτική επιχείρηση στην Ελλάδα και από αγροτική οικονομία, το καταστρέφουν, το διαλύουν, το κλείνουν. Το κόρπο με τον έλεγχο κεφαλαίων στις τράπερες έχει γονατίσει τους πάντε. Λίγο πριν το Λουκέτρο, λοιπόν είναι πολλές επιχειρήσεις, ενώ τα φρούτα, κυρία μου και κυρία μου, δεν τα μαζεύουν οι γεωργοί. Αφού δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τα πετρέλαια των φορτηγών που τα μεταφέρουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βούτσι, εσύ θα το φας το τσις Καμία αντίρρηση, φίλοι μου, εσύ θα το φας, τα μακαρόνια. Mm. Δεν λέει, εισαγωγής θα είναι, πρόβλημα δεν έχεις να τα πληρώσεις. Mm. Αλλά εμείς μιλάμε για την πραγματική ζωή. Mm. Ό,τι υπάρχει από πρωτογενή παραγωγή, ιδιωτική επιχείρηση, θέλουν οπωσδήποτε να κλείσει πάρα αυτά. Mm. Δεν έχει ζωή στην Ελλάδα ό,τι αναφέρεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να είναι όλοι κομματόσκυλα ε, φορώντας ροζ, πράσινο, κίτρινο, ξέρω εγώ μανδύα, μπλε, ε, να ενταχθούν στην κοινωνική αυτή πώς το λένε που ξεκίνησε να τους δίνει, ξέρω εγώ, 70 ευρώ το μήνα για να πηγαίνουν να παίρνουν πρόσφυγα από το σούπερ, ε, με από το σούπερ μάρκετ. Οι χιλιάδες κοντέινερ με εμπορεύματα είναι εκινητοποιημένα στον Πειραιά διότι υπήρξε πρόβλημα με την τραπεζική αργία, τα γνωρίζετε όλοι. Οι επιχειρηματίε τρα, δεν τραβάνε τα μαλλιά του, κουτουλάνε τα κεφάλια του πάνω στα κοντέινερ. Δεν φτάνει που δεν έχουν πρότες να δουλέψουν, πρέπει να πληρώνουν υπέρογγα ποσά. Για κάθε ημέρα παραμονής των εμπορευμάτων στο Λιμένα Πυραιός και Θεσσαλονίκης όπως γνωρίζετε Διότι το κοντένερ δεν στο φιλοξενούν στα λιμάνια έτσι επειδή έχουν καλή καρδιά Άλλες βερίες γίνεται όπως καταλαβαίνετε Λοιπόν οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση Ήδες κανέναν εκτός φυσικά από τους συνδικαλιστές τους οι οποίοι ανήκουν σε κάποιο κόμμα κι αυτοί να πούνε καμία κουβέντα, να ε... να πούνε κουβέντα. χορτάσαν από κουβέντες, να κάνουν καμία ενέργεια. Όχι φυσικά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να συγκεντρωθούν. Να μιλήσουν, να τα πούνε, να βγούνε με τα καμαρωτή-καμαρωτή στις κάμερες, να πούνε τις παπαριές τους, να αερολογήσουν για μία ακόμη φορά. Είναι το μοναδικό πράγμα τους που τους ενδιαφέρει και από ό,τι φαίνεται αυτό θα ισχύει για πολύ πολύ πολύ καιρό ακόμη. Φυσικά με την κατάσταση αυτή, εκτός των εντόπιων υποτακτικών, των τσίπροπαραίων και άλλων, εκείνοι οι οποίοι τρίβουν τα χέρια τους, κυρία μου και κυρία μου, είναι οι, οι σύμματοι. Οι... πώ τους λέμε τώρα, δεν τους λέμε θεσμούς. Πώς λέμε. <laughs> τρίβουν τα χέρια τους καταρχάς, όπως σας είπα και πριν, λίγη, λίγη ώρα πριν, γιατί τα έσοδα του κράτου βούλιαξαν. Έχουμε λέει 7 ακόμα τόσο πτώση το εξάμεινο που έπαιζε ο Τσίπρα τον διαπραγματευτή. Ο Τσίπρας εντάξει, εσύ παλιά μπορεί να έπαιζε κλέφτε και αστυνόμου, να έπαιζε στον αεροπόρο, το γιατρό, να έκανε ένεση σε μια κοπελίτσα. Ο Τσίπρας να πούμε, παίζει τον το πρωθυπουργό και τον διαπραγματευτή. Δεν ξέρω αν κάνει ένεση σε καμιά κοπελίτσα. Αν είχε κάνει ένεση σε καμιά κοπελίτσα, δεν θα κουβάλλαγε το μυαλό που κουβαλάει. Όσο μείναν τα έσοδα, λοιπόν, τόσο σου τρίβουν τα χέρια του τα τσακάλια κυρία μου και κυρία μου, διότι όπως είπαμε θα χρειάζεσαι νέο πακετάκι αυτοί θα σου λένε ψήφισε νέα προαπαιτούμενα νέα προαπαιτούμενα νέα προαπαιτούμενα και εμεί θα αλλάξουμε ακόμη μία φορά από πού να τα πληρώσουν τα νέα προαπαιτούμενα, του νέου φόρου, όλη αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο, αλλά και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουν. Από του δημόσιου υπάλληλου μέχρι αυτού οι οποίοι με νύχτα και με δόντια κρατάνε μια δουλίτσα ή είναι δικοί του ή είναι εργάτε υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα. Λέμε τώρα, από πού ακριβώ να στο πληρώσουν. Είναι απλά τα πράγματα. Βάλτε κάτω να κάνει ένα λογαριασμό. Δηλαδή τι θέλει μια οικογένεια αυτή τη στιγμή. Απλά για να επιβιώσει, για να ανασάνει, για να πάρει τι απαραίτητε όχι ώρες και μέσα στη μέρα, να ζήσει ως οργανισμός. Πιστεύει εσύ ότι ενδιαφέρει κανέναν βαρουφάκι, τσίπρα, λαφαζάνη όλη αυτή η ιστορία. Το μόνο που του ενδιαφέρει κυρία μου και κυρία μου είναι να λένε αρλούμπε. Όπω η τεράστια αρλούμπα η οποία εξεστόμησε ο κύριο Λαβαζάνη χθε, αριστερό άνθρωπο, ότι αυτέ οι διαφωνίε ενδυναμώνουν τον κύριο το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε έτσι εμεί αποκατασκευεί με διαφωνίε και τέτοια. Ναι κυρία μου και κυρία μου, αυτοί λοιπόν του 30% οι, οι οποίοι κάποια στιγμή έπαιρναν δεν έπαιρναν στη Βουλή, ο σώστο γιατί χορτασμένοι ήταν μια ζωή, έφτασαν σύντομα να λένε τέτοια πράγματα και ο λαός να υποφέρει κανονικά δεν είναι σχήμα λόγου το ότι υποφέρει ο λαός μία βόλτα στους μαυραγορείτες στον σούπερ μάρκετ θα σας πείσει, στα φαρμακεία, με τέλος πάντων σε όσου καθημερινά για να ζήσετε. Αφήνουμε τον μόνιμο σφαχτήρα της ελληνικής κοινωνίας που ονομάζεται ΡΕΗ με τις επιθυμιζόμενες χρεώσεις. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι μακριά, κυρία μου και κυρία μου. Και οι συνταξιούχοι... 2,6 περίπου εκατομμύρια συνταξιούχοι. Το Σεπτέμβριο θα υποστούν, θα καταλάβουν, θα δούνε και αυτοί τριπλή μείωση στι συντάξει διότι η παρακράτηση του 6% υπέρ του κλάδου ασθενείας θα γίνει αναδρομικά και θα αφορά Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνετε. Θα τους παρακρατήσουν το 6% υπέρ του κλάδου ασθενείας και άλλες τέτοιες αρλούμπες και το Σεπτέμβριο θα γίνει αναδρομικά. Αυτά τα σκέφτονται μυαλά, μυαλά τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τον πλανήτη, το σύμπαν, σε άλλες ε, ε, πίστες, πώς να το πω και φυσικά όταν είναι αριστερά τα μυαλά κυρία μου και κυρία μου είναι πανάκριβα όπως καταλαβαίνεις διότι είναι και ανύπαρκτα ε, καταλαβαίνεις έτσι 230, 280 χιλιάδες με συγχωρείτε ευρώ ετύπωση τις αξίες έχουν υπάλληλοι των ΕΛΠΕ. Ναι, 280.000. Αυτά είναι τα επίσημα. Έτσι. Αφήνουμε τα άλλα μόνους και, και άλλα κόλπα που κάνουν και τώρα λένε, συζητάνε, θα συζητήσουν 5-6 χρόνια να τους κόψουν ένα 30% από τις αμοιβέ τους. Καταλαμμένες, κυρία μου και κυρία μου, θα επανέλθουμε στην απλή λογική ότι η μαγαζάκη, το οποίο είναι πτωχευμένο, δεν έχει υπαλλήλους με αμοιβέ τέτοιες. Είναι, είναι απλή η λογική. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ξεκινώντα από τα κεφάλια που σε κυβερνάνε και του τέννες στη Βουλή φτάνουν και φτάνοντα μέχρι σε τέτοια κομματό σκύλα τέτοιου τύπου που είναι στον ΕΛΠΕ με αμοιβές 280.000 ευρώ το χρόνο, λοιπόν, κύριε όπω καταλαβαίνει, το τελειόνου δεν έχει αυτή η κατάσταση. Μπορεί να μην έχει, ας πούμε, πριν έξι μήνε ε, καθετήρες εκεί στο, στο νοσοκομείο, όπω το λένε στον Ευαγγελισμό. Μπορεί οι νοσοκόμες να τρέχουν να σκέφτονται και το φωστάκι του να το χρησιμοποιήσουν ω μπαμπάκι για του ασθενεί. Μπορεί να μην είναι ο καρκινοπαθή να στέκεται στην ωρά για το φάρμακο και να μην το βρίσκει, αλλά ο υπάλληλο τώρα του ΕΛΠΕ να μην πληρώνεται. Χαίρομαι ο άνθρωπο. Έχει γνώση να φτάσει σε αυτή τη θέση. Ακόμη βγάζει δυσκολία από τη γλώσσα του. Λίγο το έχει αυτό. Κυριά μου, αν η είδηση που έφτασε στα αυτιά μας ε, αληθένει, αν το ρεπορτάζει δηλαδή γίνει πραγματικότητα φαντάζομαι ότι ο Σομίουπο και η δική μας μοίρα εκεί θα καταλήξει. Τέλος, εποχή λοιπόν για την Κύπρο. Το όνομα της Κύπρου από... θα είναι, προσέξτε, Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία. Αυτό μα είπε ο νέος ηγέτης των τουρκοκυπρίων μετά από επανειλημμένες συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Βαλαισμένοι, αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Ενωμένοι κυπριακή Ομοσπονδύοι, εδώ τώρα πώς θα την πούν την Ελλάδα. Μπορεί να την πούνε ε, όπως την είχε πει πριν τη εκλογές ο Σιριζαίος εκείνο, Πώς την είχε πήρε, γεωγραφικό το οποίο αποκαλείται Ελλάδα, κάπω έτσι την είχε πει την Ελλάδα. Εξάλλου, μην ξεχνά ότι έχει και υπουργό εξωτερικών, ο οποίο πιάνε πουλιά στον αέρα, λοιπόν τον κοντζιά, και θα συμμετέχει και αυτός σε τέτοιες καταλαβαίνεις, λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που λέμε δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, ισχύει μέχρι η ώρα. και κάψε την Ελλάδα. Συνεχίζεται, δεν δίνει σημασία κανένα εκτό είπαμε κι αν είναι κανένα καμένο άνθρωπο, κανένα καμένο διαμέρισμα για να σου αποσπάσουν την προσοχή. Με την ουσία δεν ασχολείται κανένα. Το ότι κατακαιρνε την Ελλάδα από άκροι σ' δεν ασχολείται κανένα. Χθε λοιπόν νέε φωτιέ είχαμε στα ψαχνά στην Εύρια και στην Ρόδο όπου εκατοντάδε ε, χιλιάδες στρέμματα ευκοδάσεω έγιναν στάχτη. Στάχτη λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου γίνονται και τα δάση μα, στάχτη γίνονται τα πάντα στάχτη έγινε η ζωή μας γιατί κυρία μου και κυρία μου εκεί καταντήσαμε χτε σκίσω το καλυσόν μου ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ξέρετε έχει και κομμουνιστική τάση ναι και το χαρακτήρισε τον Τζίπρα προσέξτε παρακαλώ ως μνημονιακό αποστάτη ενώ ο μηλιός πρωτοκλασσάδρος θέλεχος, είπε ότι ο τσίπρα προωθεί συμφέροντα ολιγαρχών. Ξεκίνησαν τα αναχώματα, κυρία μου και κυρία μου. Ξεκίνησαν τα αναστήματα, τα καινούργια αναχώματα. Το ερώτημα είναι το εξή. Ε, ο Μιλιός δεν είναι κανένα παιδάκι 17-18 χρονών, 14, να του δώσεις καραμελίτσα, να το κοροϊδέψει. Όλοι ξέρανε, κυρία μου και κυρία μου. Όλοι γνωρίζανε το τι θα γίνει. Δεν κοροίδεψε κανέναν ούτε ο Τσίπρας, ούτε αυτοί που στήσανε το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό, όπως το στήσανε. Γνωρίζανε πάρα πάρα πολύ καλά. Οπότε τώρα ε, θέλοντα να πείσουν ομάδες του πληθυσμού να τους ακολουθήσει γιατί πρέπει να παίξουν το ρόλο του αναχώματος, της αντιπολίτευσης παύλαμε χώματος. Λοιπόν αρχίζουν και λένε διάφορα. Και ο Μιλιός ήξερε, και ο αυτοί. Αυτοί που τούτε τη στιγμή κάνουν αυτά που κάνουν. Διότι όπως διαπιστώνεις και εσύ, αντιπολίτευση δεν υπάρχει άλλη. Εντάξει, αφήνουμε το κουκουέ, λοιπόν, ε, όπω διαπιστώμετε δεν αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή, διότι αυτοί είναι εκεί στη γωνία και περιμένουν κέντροιες να πάρουν. Λοιπόν, αντιπολίτευση ουσιαστικά δεν υπάρχει, οπότε πρέπει να δημιουργήσουν ένα καινούριο ανάγχωμα. Όπω το δημιούργησαν την εποχή των αγανακτισμένων που τους άπισαν στο ξύλο και το ομολόγησε το έχουμε το ηχητικό ντοκουμέντο ό,τι ώρα θέλετε να σα το παίξουν και το ομολόγησε ο Τσίπρας σε συνέντευξη την οποία ε, έδωσε και χωρίς να κοκκινίζει είπε ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γινόταν και έκτροπα εμείς λέει κρατήσαμε το λαό Γιούνκερ, Γιούνκερ και ξέρω ψωμί, κυρία μου και κυρία μου. Τέλο της συζητής περί Brexit, μας είπε καφέ δεν Προσέξτε τι είπε για τα θεμέλια της ΕΕ ο Γιούνκερ. Το ευρώ είναι το τσιμέντο που κρατάει ενωμένη ΕΕ, την Ευρώπη. Κατάλαβες μεγάλη. Αυτά. Και τώρα εσύ θα πας να ρωτήσεις, επειδή σε κάθε ομιλία του Αλέξη, αυτός που του γράφει και τις, τους λόγους, του βάζει μπροστά τα ιδανικά και τις αξίες της Ευρώπης. Αυτές οι Αλέξη μου είναι οι αξίες. Αυτά οι Αλέξη μου είναι τα ιδανικά της Ευρώπης. Το Ευρώ, λοιπόν, είναι το τσιμέντο που κρατά ενωμένη την Ευρώπη. Μάλιστα. Έλα, Νίκο, καλή σου μέρα. Δε σε άκουσα, λέει, πήγε... Πί... <Δυκολοί> <και πιελάω. Δυκολοί> <Δυκολοί> Γελάω. Γελάω, λοιπόν, δεν μπορεί να με γελάσω. <Δυκολοί> Ο Νίκος μας είχε στείλει ένα μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πήγαινε στην Αθήνα να διαμαρτυρηθεί. <Δυκολοί> το μήνυμά του, λοιπόν, είναι... <Δυκολοί> <Δυκολοί> δεν σε άκουσα, λέει, και πήγα την προηγούμενη εβδομάδα να διαμαρτυρηθώ στην Αθήνα. <Δυκολοί> Απολογισμός δύο πλευρά σπασμένα. Ε, λοιπόν, πόσες φορές σας το πω οποίο κατεβαίνει στον δρόμο, πρόσεξε τώρα, και δεν είναι αποκλειστικά δικός τους παιδεκοσάρικο, δηλαδή ή τρακοσάρικο, με καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Θα τον τζακίζουν στο ξύλο. Δες καλά, είδες, δεν μου άκουσε, Λοιπόν, πάρε λοιπόν διαπλευρά. Κάτσε και στη ακυνησία. Δεν θα άκουσες που είπαμε χθε και για την κοπέλα και την Ουκρανέζα, που στο τζάντε έπεσε κάτω από την... Ε, και πέθανε. Κυρία μου και κυρία μου, Let's relic, make any όταν έχει βουλευτέ τύπου στην αυτή είναι στην ομάδα εξαρτημένων ανθελίνων. Λοιπόν, έτσι θα του λέμε από εδώ και πέρα, στην ομάδα του Πανοράμπο. Γεια σου, Πανοράμπο. Πατά, πατά πα, και βγαίνει πίσω από το βραχάκι ο Πανοράμπο. Δηλαδή το βραχάκι βγήκε πίσω από το Πανοράμπο, και πάντων, και βαμμένο με τα χρώματα του πολέμου έκανε χράπο πάνω ο ράμπο και απελευθέρωσε την Ελλάδα. Τι μα είπε λοιπόν η κυρία του Χρυσοβαλόνι. Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι υπάρχουν λαοί που μπορεί να συνθηκολογούν, αλλά δεν παραδίδονται ποτέ. Κυριά μου και κυρία μου, δεν πρόκειται περί εικαμένων και κιταρών. Πρόκειται, να σας το πω πάρα πολύ απλά, εις τα ελληνικά, γιατί τα έχουμε ξεχάσει και αυτά, περί εξεφθενισμένων δίποδων. Πρόκειται περί εξεφθενισμένων δίποδων. Όπως, παράδειγμα είπε Μιέλε Βαροφράκης για να... Κερδίσει χρόνο μου, κάνει αντίσταση. Απέναντι σε πιο λαϊκό να κάνει αντίσταση. Ποιο, ε, μάπα, να κάνεις αντίσταση. Σ αυτός σε αυτός οι οποίοι σε βάλανε και να κάνει αυτά που κάνει. Έτσι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, η καινούρια Μπουμπολίνα, η καινούργια Μαντόμα Ρογένου, η χρυσογρόνη των εξαρτημένων Ανθελίνων, μα είπε ότι μπορεί να συνθηκολόγησαν, αλλά δεν παραδόθηκαν ποτέ αθυμάσα την Αλίκη Βουγιουκράκη που την έχουν δεμένη και την βασανίζουν με το ξανθό, το μαλλί, το μάντι, το βαμμένο η κακή Γερμανία για να αναμαρτυνήσει ε, ακριβώς όπως έτσι φαντάζεται την αντίσταση η κυρία Χρυσοβελώνη κυρία μου και η κυρία μου με Χρυσοβελώνενες, με Ραχίλ με Χαϊκάληδες, με τους Παρίστορα και με ποιους, με Θεοχάληδες με Ποταμίσιους με ε, τέτοιες, όπως Έχεις αποχαιρετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την Ελλάδα που ήξερε. Την Ελλάδα που ήξερε, λέμε, κάνοντα Λάδο και κρατώντα την αξιοπρέπειά σου. Είχε υπήρχε καμία Ελλάδα ελευθερία. Εντάξει, να τα τονίζουμε αυτά. Ε, λοιπόν, κυρία μου, τι να κάνουμε, κυρίε Ασχολούμεθα με την Σουργελιάδα. Ήθελα να επιβεβαιωθούν στα τρένα του ΟΣΕ, που πωλείται, όπω καταλαβαίνει. Μπερ, παρά που βγάλω την είδηση το χθες. Να εγκριβαστούν χωρίς εισιτήριο για πτή τώρα προς 6% νεαροί εκεί. Για να κάνουν μία αντίσταση, πρωτότυπη. Ε, Νικό, άκου τώρα. Τους σαπίσανε στο ξύλο στου σταθμό Λαρίσης. Με Τους στο ξύλο. Τώρα βέβαια, κοίταξε, όταν είναι να κάνει μία αντίσταση. Εναντίουν τούτη τη Λέλαπας και τη Τσίπροπαραίας. Των υπάρχουν δηλαδή, σε λένε αντιεξουσιαστή, σε λένε χρυσαβγήτη, σε λένε εθνικιστή, σε λένε, σε λένε, σε λένε. Ε, λοιπόν, πήγαν λοιπόν, να κάνουν μια διαμαρτυρία, κοίταξε για να το ξεκαθαρίζουμε. Mm -hmm. Το πεντακόσάρι, δηλαδή ο, το τρακόσάρι τώρα, ο πληρωμένο, ο οποίο κάνει αυτά που κάνει, φαίνεται κυρία μου κυρία mm -hmm. Μπορεί να το καταλάβει και το πιο απλό μυαλό. Mm -hmm. Κινήσει σαν αυτή του ανθρώπου, ο πήγε χθε στο μέγαρο εκεί του μάξιμα και το στο ξύλο αντίστασης και αυτές φαίνονται. Εδώ λοιπόν πήγανε λοιπόν να, να επιβεβαστούν σιγά τε θα γινόταν <Συξε> να πάνε στη Βέρα γιατί έχουν τρίμερο φεστιβάλ λοιπόν <Συξε> και έφταγαν το ξύλο της Αρκούδας μιλάμε να δείξουμε στα αφεντικά ότι θα μπαίνουν και τζάπα. είναι απλό το θέμα. Ε, Αγαπηκά Νίκο, απευθύνομαι στον Νίκο γιατί ο Νίκος έχει αυτή τη στιγμή τα σπασμένα τα πλευρά. Εμείς δεν έχουμε. Το θέμα φάνηκε το καλοκαίρι του 2011. Οι εντολές ήταν ότι εκτός των δικών μας, δηλαδή αυτών που κατεβαίνουν στον δρόμο, για να ενισχύσουν την πολιτική μας, κάνοντας δίθεν κόλπα, τους άλλους απίστατους το ξύλο. Οι εικόνες εκείνου του καλοκαιριού είναι ανεξίτηλες και φυσικά κατάλαβαν τότε και ήξεραν ότι ακόμα και αυτός ο λαός τον οποίο ε, έχουν ε, εκμαυλήσει αντέδρασε, αντέδρασε ενστικτοδός, βγήκε στου δρόμου την επάνω λοιπόν την ονόμασαν εθνικιστική και στην κάτω πλατεία όπου δούλευε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα παιδιά παρέα με το βαροφάκι κανόνιζαν την κατάσταση και μετά πήραν τους αγραφτισμένους τους λιδόρισαν και είπαν αυτά που είπαν Μου Μούς ένα μήνυμα, ένα σφυροσμά είναι λιγαντόν να κατεβαίνετε στον δρόμο χωρίς να κουβαλάτε μαζί σα τουλάχιστον ένα σκόπι Το ξέρετε τι είναι καταλαβαίνετε τώρα και τίποτα απ' την τσέπη εκεί, καταλαβαίνεις τι έχει να τα από τα αριστερά μάτια και τα ροζ μάτ και τσίπρα. Τους σαπίσανε σου λέω στο ξύλο. Τους σαπίσανε. Αλλά, κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, επειδή, ε, ουσιαστικά, δεν είναι τίποτα ε, Ουσιαστικά, τώρα αρχίζουν όλα, κάπου υπάρχει. Θα την ακούσουμε, να δούμε τι υπάρχει. Παρέα ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνουμε σε όλου σα να το επιστρέψουμε να κλείσουμε την εκπομπή. Υπάρχει λαός. Κάπου υπάρχει κάποιοι Κάπου υπάρχει και σίγουρα, υπάρχει και σίγουρα κάποια στιγμή θα αντιδράσει αλλά το δυστύχημα είναι, του είπαμε και πιο πριν, ότι ο του παραμονεύει στη του πάντοτε. Είναι